μιστό πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μιστός όμως προσέξτε μιλάμε για ανέργους για το μιστό πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μιστός όμως προσέξτε μιλάμε για ανέργους Και ω γνωστόν, η άνεργοι είναι μια πολύ ειδική κατηγορία η οποία δημιουργήθηκε μόνη τη. Στα καλά καθούμενα ξαφνικά υπήρχαν βέβαια από πριν άνεργοι, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει 1,5 εκατομμύριο επισήμω πάντα και ανεπισήμω κάτι παραπάνω. Πολύ παραπάνω λένε οι ειδικοί. Άλλωστε, όλοι με την ευρία έννοια, άνεργοι είμαστε γιατί σήμερα είσαι, αύριο ποιο ξέρει που ακριβώ είσαι. Είναι πολύ ωραία αυτή η αντίληψη του κ. Τουρνάρα, χτε από την Βουλή, έχει κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση. Δίνει 490 στου ανέργου και λέει άλλωστε την άνεργη. Από το τίποτα, καλό είναι το 490. Μα το δει έτσι, καλό είναι. Αλλά τα θέματα δεν έχουν μία οπτική, υπάρχει συνδυασμό οπτικών. Για να το πούμε και με παράδειγμα, είναι σαν να έχουμε έναν με δύο πόδια που περπατάει κανονικά. Τον πιάνει κάποιο, του κόβει το πόδι, δεν το ήθελε άλλο, αλλά του το κόβει το πόδι. Μετά από λίγο καιρό του δίνει μια μαγκούρα και του λέει, Άλλωστε ήσουν ανάπηρο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Τώρα μπορεί όμω με τη μαγκούρα που εγώ. Σου δίνω. Κάπω έτσι είναι όλο αυτό με του ανέργου και με την φράση την περίφημη του κυρίου Στουρνάρα. Βεβαίω, αυτό θα είναι μόνιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα εργοδότη, με δεδομένη την κρίση και τι συνθήκε που επικρατούν στην αγορά, να θέλει να πάρει κανονικό εργαζόμενο. Αφού μπορεί με τον άνεργο, που είναι ειδική κατηγορία και με 490 και καλά για να αντιμετωπιστεί η ανεργία να προχωρήσει, γιατί να μην το κάνει. Αυτά τα ξέρουν όλοι αυτοί. Οι γνωστοί υπουργοί, βουλευτέ που τα ψήφισαν και τα εφαρμόζουν αλλά όμως νομίζουν, σβήνουν όλες τις παραμέτρους και κρατάνε μόνο μη ότι εμείς τον άνεργο δώσαμε λεφτά από τον να πεινάει. Αυτό μόνο του, περιορίζουν για άλλη μια φορά την πραγματικότητα, είναι η συνήθιση τακτική που την εφαρμόζουν όχι και τόσο καλά τα τελευταία χρόνια. Το καλό είναι ότι από χθες η κυβέρνηση βγήκε πιο ενωμένη και νομίζω αυτό μας κάνει χαρούμενους μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Παρά τις Κασάνδρες για τις δίθεν κυβερνητικές αριθμίες Η κυβέρνηση σήμερα βγήκε με αυτή την ψηφοφορία Την τόσο σημαντική, πιο ενωμένη παραποτέ Άντε καλέ μαζέρι, Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν σήμερα στη χώρα αποτελέσματα Άντε καλέ Ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα κουρία. Και θυμηθείτε, τον Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα, ο Ζέρβας μαζί με το Βελουχιώτη. Είπε ο Καμένος χθες, από κάτω χειροκρότησαν, θα ήξεραν προφανώς την ιστορία, ποιος από τους δύο σύγχρονους θα είναι ο Ζέρβας και ποιος ο Βελουχιώτης. Θέλουμε αυτό που είπε ο κύριο Καμένος χθες, να μας το τοποθετήσει και στο σήμερα. εικάζουμε. Έτσι, όπω είναι οι διαχωριστικέ γραμμέ, ότι Ζέρβα είναι ο Καμένος Βελουχιώτη είναι ο Τσίπρα. Αυτό ήθελε να πει ότι έμπλεξαν διαφορετικέ δυνάμει για να καταστρέψουν τη γέφυρα. Ωραίο ο παραλληλισμό, νομίζω ταιριάζει κουτί σε αυτά ακριβώ που γίνονται σήμερα. Το ακούσαμε και αυτό. Ακούσαμε τα κουρία που ανοίγουν μαζί με τι αγορέ, μάλλον τι αγορέ που ανοίγουν μαζί με τα κουρία, από τον κύριο Στουρνάρα. Τα καλά λόγια που πω και βεβαίω ο Σαμαρά τα καλά λόγια και την αισιοδοξία του που η κυβέρνηση βγήκε πιο ενωμένη από ποτέ. Το ένα καλό μετά το άλλο. Τις τελευταίες δέκα μέρε, δεν προλαβαίνουμε να μετράμε καλά. Ένα άλλο καλό είναι ότι επιτέλους κάποιοι από την πολιτική ζωή τολμάνε, βγαίνουν μπροστά και λένε όχι. Και δεν είναι τυχαίοι αυτοί που είπαν το όχι. Είναι κάποιοι που μέχρι τώρα έλεγαν μόνο ναι. Και ήρθε η ώρα έχοντα πίστη σε αυτά που έχουμε πει κατά καιρού, συνάδελφοι από την Εθνική Αντιπνοσοπία εγώ αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στον εαυτό μου να πούμε όχι και ήρθε η ώρα να πούμε όχι Μπράβο. Μπράβο. αν σήμερα είμαστε δύο σε λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες αυτή η πρακτική θα βρει απέναντί τους και άλλους Ανακάλυψη και ο Ανδρέα Λοβέρτο το όχι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό, πραγματικά διότι τον θέλαμε στην από εδώ πλευρά, σαν κάποιον άνθρωπο, έμπειρο και φρέσκο ταυτόχρονα. Έχει σώσει τον τόπο, αλλά θέλει να τον σώσει και από άλλο μετερίζο. Τον έχει σώσει με τα ναι, αποφάσισε, γύρισε το κουμπί τώρα. Πρέπει να αρχίσει να τον σώζει και με τα όχι, απομένει στον ελληνικό λαό. Και αυτό το βάρο να επιλέξει και να αξιολογήσει τα όχι και τα ναι του Ανδρέα Λοβέρτο. Πολλή δουλειά έχει μείνει για τον ελληνικό λαό. Και μετά μέχρι τώρα δεν προλάβαινε και τα έκανε όπω τα έκανε. Πόσο μάλλον στι επόμενε εκλογέ που θα έχει να κρίνει καμιά δεκαριά ακόμη σχηματισμού στο ίδιο πνεύμα όλοι, αλλά με αλλαγμένα τα, τα όχι ή τα νέα ανάλογα το πώ φυσάνει άνεμοι, ή αν βρίσκονται στην αντιπολίτευση ή στη συμπολίτευση, τι παιχνίδι θέλουν να παίξουν, ή ποιο ρόλο του έχει, έχει αποδοθεί στο νέο γίγνεσθε έτσι όπω φτιάχνεται αυτό το μετά Προφανώ γιατί μέχρι το Πάσχα μάλλον θα πάμε με σχετική ηρεμία. Τα τελευταία τρία χρόνια ο Έλληνας πολίτης βιώνει την ύφεση, την ανεργία, την μείωση μισθών και συντάξεων, την μείωση εισοδημάτων και περιουσιών. Λοιπόν, έχει όνομα αυτό. Λέγεται Πασόκ. Ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα κουρία. Έχει όνομα αυτό. Λέγεται Πασόκ. πάρουμε πίσω την Ελλάδα μας! Σας εμπόσχομαι ένα πράγμα, δεν θα σας προδώσω ποτέ! Το είχαμε ένα καημό, η αλήθεια. Ευτυχώ το δήλωσε χθε. Οπότε και από αυτή την πλευρά μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό Πάσχα! Όλε τι ευχέ, ό,τι θέλετε, στο καλύτερο. Όσο πιο χαλαρά γίνεται. Με περίσκεψη. Να, μια καλή εβδομάδα, μια καλή αφορμή να γίνει αυτή η περίφημη εσωτερική περίσκεψη. Δίνεται το ερέθισμα από την εξωτερική επικαιρότητα. Ε, θείο δράμα, ανθρώπινο δράμα. Γίνουν οι παραλληλισμοί και ό,τι πρέπει να γίνει. Ωστε να οδηγηθούμε σε ένα καλό συμπέρασμα. Ο καθένας δύσκολο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Η ευχή μπορεί πάντα να μένει. Και επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα, και επειδή ε, γενικώς ε, θα δούμε αρκετούς ιερεί, μητροπολίτες, ένας από αυτούς είναι ιδιαίτερο είναι η αλήθεια. Έχει βγει πολύ μπροστά. Μιλάμε για τον μητροπολίτη Παύλο. Είναι μητροπολίτης Συσανίου και σχιατής Εμφανίστηκε το πρωί του Σ Ε, ξέρουμε όλοι για την εμοδοσία που έκανε χτέσι η Χρυσή Αυγή σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για αίμα μόνο για τους Έλληνες δημιουργήθηκαν διάφορα σε αρκετά νοσοκομεία ο Μητροπολίτης βγήκε πολύ καθαρά όπως πραγματικά πρέπει να είναι οι πνευματική θρησκευτικοί αλλά και η πνευματική άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο Έχω πει και άλλοτε και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι η χριστιανοσύνη με τη χρυσή αυγή όχι μόνο δεν έχει καμία απολύτως σχέση αλλά η μία αποκλείει την άλλη <Συσχεία> <Συσχεία> Πιστεύω ότι μια τέτοια νοοτροπία είναι μια νοοτροπία διαστροφική Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άκουσα ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν το δέχεται και διαμαρτύρεται. Και θέλω να πιστεύω ότι θα υπά, δεν θα υπάρξει ούτε ένας γιατρός, ούτε μία νοσηλεύτρια που θα δεχθεί να κάνει μια τέτοια αιμοδοσία. Μια τέτοια αιμοδοσία θα είναι ένα στίγμα στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πρέπει να μείνει μακριά από αυτόν τον ευλογημένο θεσμό, αυτή την εκστρατεία της αγάπης και της ανθρωπιάς που είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Θα είναι, Τελοντική. Σωστό, θα είναι στίγμα και στη, και στη χριστιανοσύνη μα. Γιατί η χριστιανοσύνη μα είναι ήδη στίγμα ολόκληρη η Χρυσή Αυγή με την νοοτροπία τη. Αναζητούμε και αναδεικνύουμε τη λογική από όπου και αν προέρχεται. Αυτό είναι κομβικό. Εδώ ακούμε τον Μητροπολίτη Παύλο, έχει αρθογραφίσει και στο παρελθόν. Υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτε, ο Αμβρόσιο στην άλλη πλευρά ακριβώ, με κηρύγματα μίσου, με διαχωρισμού. Μεταξύ καθαρών Ελλήνων, βρώμικων αλλοδαπών κτλ. Εδώ ακούμε τη λογική. Ταυτόχρονα και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία εφάρμοσαν τη λογική. Αυτό είναι ευχάριστο, εδώ που έχουμε έρθει. Να ισχύουν αυτά τα αυτονόητα που ισχύουν σε κάθε πολιτισμένο τόπο και μάλιστα το 2013 που υποτίθεται ο άνθρωπο έχει περάσει αρκετέ τέτοιε εμπειρίε στο παρελθόν με την χειρότερη κατάληξη. Και επειδή ξανάρχονται οι αρχέ αυτών των άσχημων εμπειριών. Να μπορεί με διάφορου τρόπου, είτε είναι κάποιο Μητροπολίτη, είτε εργαζόμενο απλώ, είτε άνθρωπο που θέλει να ζει ειρηνικά όπω βιώναμε και συμβιώναμε μέχρι τώρα όλοι, με διαφορετικέ απόψει, χωρί να έχουμε ατζέντα βία και χωρί να έχουμε ατζέντα διαχωρισμών. Ο Μητροπολίτη ξέρει και τα χώνει πολύ ωραία. Μα η θυσία τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι εορτέ που ερχόμαστε να ζήσουμε αυτέ τι μέρε, είναι πραγματικά αναιρετικέ τέτοιων συμπεριφορών. Αυτό που είναι ο αληθινά μεγάλο. Γίνεται ο πιο ταπεινός και ο πιο μικρός. Εκείνος που είναι ο μόνος Άγιος και Αναμάρτητος σταυρώνεται από τον εγωισμό και την αλαζονία των ανθρώπων. Και όχι μόνο σταυρώνεται, αλλά παρακαλεί να συγχωρεθούν οι σταυρωτές του. Τι σχέση μπορεί να έχει λοιπόν ε, η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία της Αγάπης, της ταπεινής διακονίας και της θυσία ακόμα και υπέρ των εχθρών με την οτροπία και τη συμπεριφορά της χρυσή αυγή. με μια παγανιστική και ταυτόχρονα ναζιστική νοοτροπία. Αυτά από τον Μητροπολίτη βγαίνει εντωμεταξύ ο βουλευτής Χρυσής Αυγή, ο Ηλίας Κασιδιάρης, τηλεφωνικά σε μέσα ενημέρωσης να μιλήσει για την εμμοδοσία που έκανε Χρυσή Αυγή. Το αίμα θα δινόταν, σύμφωνα με την παραγγελία της Χρυσή Αυγή στη θέλησή τη μόνο σε Έλληνε. Αυτό δεν μπορεί να το εφαρμόσει ο ιατρικός σύλλογος, οι ιατρικοί σύλλογοι πουθενά οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία το είχαν ξεκαθαρίσει. Βγαίνει όμως το λέει αυτό και βγαίνουν μετά από τη Λάρισα οι γιατροί αφού είχαν δώσει χρυσαυγίτες αίμα και τους άδειασαν κανονικά. Ποιο είπε τέτοιο πράγμα είναι πολύ μεγάλο καραγκιόζης. Το αίμα που συλλέγει η Τράπεζα Αίματο της Χρυσή Αυγής τονίζω ότι χαρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε Έλληνε συμπολίτε μα. Ω γνωστόν, αυτό το ξέρουν οι πάντε, κάθε αιμοδότη έχει το δικαίωμα να αποδώσει το αίμα που προσφέρει σε όποιον ασθενή επιθυμεί. Και αυτό δεν το αλλάζει κανένα πατούλη. Δώσανε οι αιμοδότε το αίμα το οποίο θα διατεθεί. Εκεί όπου αποφασίσει η αιμοδοσία η δική μα και το νοσοκομείο. Ο πρώτο ήταν ο Κασιδιάρης ο δεύτερο ήταν εργαζόμενο και επεφαλή εκεί από το νοσοκομείο τη Λάρισας του τη Χάλασαν. Το έδωσαν οι άλλοι να πάει μόνο σε έλλεινε και βγαίνουν οι άλλοι θα πάει εκεί που πρέπει οπουδήποτε. Τώρα είναι ένα θέμα να έρθει στην ανάγκη να χτυπήσουμε ξύλα ή οτιδήποτε, να μην σα το ευχηθούμε και χωρί να το ξέρει να σου βάλουν ένα σαβήτη. Γιώμαστε κι εμεί σαν αυτού, αλλά είναι ένα θέμα έτσι ω προβληματισμό και μόνο. Γι' αυτό λοιπόν ανώνυμα είναι καλύτερα να μην ξέρει τι ακριβώ έχει συμβεί. Πέρα από τα αστεία και όλα τα υπόλοιπα, το θέμα είναι σοβαρό. Εμεί εδώ το αντιμετωπίζουμε όπω τα αντιμετωπίζουμε όλα. Δεν το συζητάμε. Ολίγων κανιβαλικά, ολίγων ισοπεδωτικά, γενικευτικά, υπερβολικά. Έτσι είμαστε, τέτοιοι είμαστε. Στην Τρίπολη έγινε ωραίο σκηνικό. Πήγαν εκεί να δώσουν αίμα, αλλά υπήρχε το πάμε. Ναι, είναι η δεύτερη φορά από η οργάνωση Τρίπολη πραγματοποιεί η εθελοντική αιμοδοσία. Είμαστε σήμερα εδώ, ήρθαμε ειρηνικά, ανθρώπινα, να προσφέρουμε αίμα για τον συνάνθρωπό μας. Και βλέπουμε την προκλητική συμπεριφορά του πάμε, η οποία είναι έξω από την πόρτα της αιμοδοσίας και μας προκαλούν. Έπεσε στο κενό η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να ρίξει το ρατσιστικό, φασιστικό, χιτλερικό διδυτήριο ακόμα και στο αίμα. Ανακάστηκαν. Να δώσουν αίμα όπως δίνουν όλοι οι Έλληνε πολίτες, γιατί το αίμα δεν είναι εμπόρευμα, το αίμα είναι κοινωνικό αγαθό. Η απέτησή του πάνω στις φιάλες να γραφτεί είτε ότι είναι τη Χρυσοαυγούλας, είτε ότι είναι μόνο για Έλληνε, δεν πέρασε. Η νομιμότητα, αυτή η νομιμότητα που μέχρι τώρα κατοχυρώνει το αίμα να είναι κοινωνικό αγαθό δημόσιο και να μην είναι εμπόρευμα και αποτέλεσμα συναλλαγής, επικράτησε, δεν του πέρασε. Ο πρώτο ήταν εκεί από τη Χρυσή Αυγή τη Τρίπολη. Ο δεύτερο ήταν από το Πάμε τη Τρίπολη. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν ενώ ξεκινάει η Μεγάλη Βδομάδα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, ενώ ξεκινάει η Μεγάλη Βδομάδα. Τηλέφωνο επικοινωνία 211-2008-200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στοduvopia.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει ρίλα, αφήνει κενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54. Εκατό. Εδώ και 10 μέρες. Κάθε μέρα έχουμε τα καλά νέα που έρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Νομίζω το συμμεριζόμαστε όλοι. Δεν χρειάζεται. Πλεονασμός είναι. Αλλά πρέπει να αναφέρουμε και από αυτό το μετερίζει της ενημέρωσης τα πολύ καλά νέα που μας λέει ο κύριος Τουρνάρας. Έχουμε τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα. Για πρώτη φορά από την έναρξη τη κρίση είχαμε περισσότερε προσλήψει από απολύσει. Και στο επίπεδο τιμών όμω υπάρχουν ήδη πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Άντε καλέ. Η Ελλάδα, εδώ και αρκετού μήνε, είναι η χώρα με το χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ για το τρέχον και το επόμενο έτος η μεταβολή του δίκτυου τιμών καταναλωτή προβλέπεται να είναι αρνητική. Άντε καλέ. Αυτά είναι πολύ καλά νέα για το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Άντε καλέ. ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα κουρία για το μισθό, πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μισθός, όμως προσέξτε μιλάμε για ανέργους Και θυμηθείτε, τον μου τον τύναξε στον αέρα, ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη! Αγαπητή Ελένη. Παναγιώτη από τη δοδώνη. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Σαχάρο, αλλάξάνω από το Βόρλο. Χυμυθείτε! Το γοργοπότα μου το στον αέρα! ο Ζέρβας μαζί με το βελτιώτη! Δεν είδε μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να τι αναλόγω. Αντί λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Αγιάσα. Μα αυτά που ακούω οργοπόταμο θα ανατυχθεί μόνος του. Το καλό είναι να μπερνά τρένο από πάνω όταν ακούει τον καμμένο να επικαλείται το γοργοπότα Τέλο πάντων, αυτά χρησιμοποιούνται στην πολιτική ζωή και στην πολιτική ορολογία, όχι τόσο ΣΟΑΚ, αλλά γενικότερα. Και όσο περνάει ο καιρό και πλησιάζουμε προ εκλογέ, κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτέ, θα κλείθει ο ελληνικό λαό να αποφασίζει. Δεν γίνεται να αποφασίζουν οι άλλοι με πολυνομοσχέδια. Πέντε πολυνομοσχέδια. Η ζωή των Ελλήνων τα τελευταία τρία χρόνια έχει οριστεί από πέντε πολυνομοσχέδια μια Κυριακή βράδυ. Σε έκτακτε διαδικασίε και με χαρακτήρα κατεπήγοντο. Όπω ακριβώ και η ζωή. Για αυτή τη διαδικασία μιλούσε ο Λαφαζάνης στην Επιτροπή προχθέ και ήταν και ο κ. Κωνσταντινόπουλο του Πασόκ δίπλα. Θα ακούσουμε το διάλογο, τι είπε ο Λαφαζάνης και τι απάντησε ο κ. Κωνσταντινόπουλο του προοδευτικού, δημοκρατικού και σοσιαλιστικού Πασόκ. Έχουμε μια βουλή που με ευθύνη τη κυβέρνηση λειτουργεί υπό έκτακτε συνθήκε, υπό συνθήκε αντιδημοκρατική εκτροπή. Έχουμε μια βουλή των επιγόντων, των κατεπηγόντων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Αυτά είναι πρωτοφανή και καταργούν κάθε έχνηνος και κάθε έννοια δημοκρατίας. Η εκτίμηση μου είναι ότι όχι μία μέρα, ένα μήνα να δίναμε στην αντιπολίτευση τα ίδια θα έλεγαν και τις ίδιες αντιδράσει θα είχαν. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να μην χάσουμε άλλο χρόνο. <χω��> Γιατί δεν κλείνεται και τη Βουλή Αφού η αντιπολίτευση και ένα μήνα να έχει και μία μέρα και μια ώρα να έχει λέγει, τα ίδια, ποιο λόγο να γίνει όλο αυτό το θέατρο κουράζεστε και εσεί, κουραζόμαστε και εμεί αφού θα ψηφιστούν όλα αυτά και τα έχει αποφασίσει η τρόικα και τα έχουν δεχτεί υποτελεί εδώ. Γιατί να κάνουμε όλο αυτό το θέατρο, να δίνουμε και λεφτά να πληρώνουμε. Μια χαρά τα είπε ο κύριο Κωνσταντινόπουλο. Η να μείνετε μια ώρα τα ίδια θα λέγανε, οπότε πάμε να ψηφίσουμε να τελειώνουμε. Τυπική είναι η διαδικασία, τυπική είναι η δημοκρατία, καραγιο αυτό. Το Ας προχωρήσουμε στην ουσία. Για να τελειώνουμε. Πολύ ωραία άποψη πραγματικά από το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Πασόκ. Ξεκίνησε κάπως και πηγαίνει στο μονόδρομό του προς τον τοίχο με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Απόστε Γεια σου. Γεια. Yeah. Καλή εβδομάδα, τι γίνεται. Καλά. Right. Θυμήθηκα τον Μητσοτάκη που είπε ότι δεν πεθαίνουν η τρίτη ηλικία. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα τη ανθρωπότητα είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν με δυστυχώ νωρί. Να. Και θέλω να πω ότι η δικιά μα οικογένεια το έκανε το καθήκον τη φέτο. Πέθανε. Προσφέρει τη, στη, στην οικονομία τη χώρα. Πέθανε η γιαγιά μου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι του oh. γάμισε τόσα χρόνια γιατί παίρνει η σύνταξη από τα 60. Oh. Πέθανε 91. Α, ah, μα πόσα. Καταλαβαίνει, λέει. Κατά 800 άριοι, χιλιάριοι, πόσα έπαιρνε. 800 ευρώ, 1000, πόσα. Έπαιρνε 670. 670? Δεν 30 χρόνια δίναμε 670 στη γριά σου. Πέ, Έτσι, ακριβώς. Ah. Ε. Απλά τώρα θα αισθάνομαι ανακουφισμένο. Προσφέραμε και εντάξει, δεν ξέρω το αν υπάρχει κανένα άλλο μέλο. Οι έχουν φύγει και τα λοιπά. Εντάξει, ό,τι είναι, αδούμε δούμε τώρα. Γεια σα, παιδί μου. Τι κάνει. Καλά. Να σου πω κάτι. Εχθέ δεν έκανε τσυχεργή 3-3 και κάνανε τα γένια στην Ολυμπία. Εγένια τώρα, ναι, εντάξει. Τι εγγένεια. Ναι μου και καλά επαναγκίνηση, ανάπτυξη και τα λεπτά. <Κι> <Κι> ναι, ναι, ναι, επαναγκίνηση. <Κι> Το σαββατοκύριακο είχα πάει προς Πάτρα, αυτό σου λέω μόνο. Μεγάλη επαναγκίνηση. <Κι> Μία λωρίδα ανακατεύθυνση <Κι> χωρίς διάζομα στη μέση. <Κι> τα τελευταία δέκα χρόνια. <Κι> Τέλος πάντων. <πάρου>, για πες. <Κι> δεν δουλεύει κανένα σήμερα, δεν τώρα πέρασα. <Κι> δεν δουλεύει κανένα. Δουλεύει. <Κι> ε, <Κι> ο πάει, Ε, έφυ <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> Μόνο για τις κάμερες ήταν τα εγκένια, μωρέ. Δεν νομίζω. Δεν είναι τέτοιοι. Τι είναι του φαίνεστε. Έλα τώρα, μόρε. Έλα τώρα. Επικοινωνιακό λες, να είναι και αυτό. Να μου το θυμηθείς. Ο Σαμαράς δεν θα πάει από την αχριστία του, ούτε από το δοσυλλογισμό του. Από την επικοινωνία του θα πάει. Σε πήγα για τον Θόδωρο, τον φίλο μας που αποφάσισε να κάνει το νέο του επαγγελματικό βήμα της τροφής στην επιχειρηματικότητα. Να το εξηγεί, να το λες λέει... λίγο έτσι, πιο καθαρά έτσι. Ποιο Θόδωρο, το μπάγκαλο, τον νεκροστάχτη. Μπάγκαλο. Όχι νεκροστάχτης, ποιά, αυτός όχι, ήταν νεκροστάχτης. νεκροστάχτης. Λοιπόν, έχουμε το σύστημα. Θυμάστε την παλιά φωτογραφία Χατζηδάκη, Μπόμπολα και. πώς το λένε, Έτσι. ήταν, όχι Χατζηδάκη. Έλα, μου, ρε, ένα, ένα δέλτα, αυτή είναι ένα νι δέλτα. Σωστό. Τώρα Ως... παρέμειναν τα λαμόγια, σε ένα γράμμα θα κολλήσουμε. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, από πίσω ήταν η ταμπέλα του άκτορα. Α, όχι. Και... Ήταν και ο Χατζηγάκη, νομίζω, και ο Σουφιά. Και ο Μπράβο. Έτσι, με το Μπράβο. Mm. Έτσι. Τώρα λοιπόν έχουμε το Μπένι. Ε, με το σαχλαμάρα, στο καινούργιο μακέτο. Ναι, αλλά δεν μπορούν να χορέψουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ένας δεν μπορεί να σηκώσει το σαρκείο του. Ακριβώς. Ο άλλος δεν βλέπει, θα σκοτωθεί. Βλέπει, ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Εκεί το θέμα είναι ότι πολιτιστικά χάνει η χώρα. Ναι, αλλά διαπιστώνουμε ένα πράγμα. Ότι οι υπάλληλοι αλλάζουν τα αφεντικά μου εμπρέδια. Ναι. Έλα, ρε, Ποστολή. Έλα, ρε, παιδάκι μου, τι έγινε και εσύ. Έλα ρε Πολύ παιδι. επίμονα παίρνει. Ακούω ένα drin-drin-drin επίμονο, καταλαβαίνω τι εσύ. Α, παπια ηρέμησε. Α, να σου πω. Έλα, καλέ. Είσαι με ένα πρίγκιπα στο ραδιοφόνου και μου φωνάζει. Είμαι, ναι. Ε, ναι, ναι, είσαι. Είμαι ο Παύλο Σιδηρόπουλο του ραδιοφόνου. Γελίε, ε, γελίε. εγώ. <Γελίε. Εσύ με <είπες> πρίκυπα, <Γελίε> δεν τον μόνο μου. Είμαι πρίγκιπα. <Γελίε> Λοιπόν, σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα, προ-προηγούμενη ποτέ ήταν, και σου να βάλει υπεραστικούς. Μήκα στο ταμά, στο ποτάμι, με σκυλιά, που στείλαν τα το Άσχετο δεν με σε μένα. Τώρα και τι Ναρα. πειράζει κυρά μου Σημασία για να ακούσει τον εαυτό σου Ή ήθελες να ακούσεις το τραγούδι Ψονάρα yeah. Καλά σου έκανα τότε ah. ah. ah, ah, Α τώρα, τώρα αλλάζει Του κόσμου Τι κάνει τρελαλά, όπω θέλει εσύ. Ναι. Ναι. Ούτε κουβέζει να κάνει αυτά, να τα ξέρει. Νομίζει. Άγρυπνο το δάκρυα αυτό δεν είναι από τα δακρυγόνα. Περιμένει με στα χρόνια εσύ κομμό. Άγρυπνο το δάκρυα αυτό δεν είναι από τα δακρυγόνα. Περιμένει με τα χρόνια γρυόξεση κομμό. Πάμε τώρα στις φωτιές και μαζί κι οι, μουσικάντες, να, και φωνές, και οι καρδιές, να αρματώνουν οι καρδιές με ούλια και φωνές Οι λεβέντικες μας να τις βροχές Να ρηχτούμε στον αγώνα για το δάσο τις σκουγιές Βλέπετε δηλαδή φω στο τούνελ. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία σημασία βλέπει φω τούνελ. Ο νίκοδια υπουργό όλων, βλέπει φω στο τούνελ ο, ο ίδιο και μικάζει με βεβαιότητα μάλλον το λέει ότι βλέπει και η ελληνική κοινωνία φω στο τούνελ. Αλίμο, μην του χαλάσουμε το χατήρι, αφού το βλέπει αυτό, δεν το βλέπουμε εμεί. Αν αυτό που βλέπετε, μάλλον αυτό που βλέπετε να ξέρετε είναι φω στο τούνελ. Δεν είναι ο ίδιο ο κανόσιά. Τη Αθήνα ή όπου αλλού βρίσκεστε. Δεν ξέρω στο Σίδνεϊ τι καιρικέ συνθήκε επικρατούν, γιατί μα στέλνει χαιρετισμού από εκεί ο Ακροατή Νίκο. Καλά νέα λέει για τη Νέα Δημοκρατία, θα ενισχυθεί με δύο ξεβράκο του, δεν τα λέμε έτσι, αυτά δεν είναι σωστό. Ε, κλεγμένοι πολιτικοί παράγοντε του τόπου κτλ. Καλά να περάσετε πάντω εκεί στην Αυστραλία, ένα παραδοσιακό, ωραίο Πάσχα, στο Σίδνεϊ. Και ένα άλλο μήνυμα Ακροατή, να το βρούμε και αυτό, το έχουμε μαρκάρει οπότε είναι το εξή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Να έχετε. Η ελληνική κυβέρνηση με αναγκάζει να πάρουν μια σημαντική απόφαση για τη ζωή μου. Αλλήμονω. Με αναγκάζει να φύγω από τη χώρα. Με διώχνει από την ίδια μου τη χώρα. Μετά τι γιορτέ θα φύγω για το Κατάρ. Γιάννη, από Πάτρα, καλή ανάσταση και καλέ γιορτέ. Να έχετε. Ευχαριστούμε επίση. Και εσύ. κάνε ένα Πάσχα εδώ. Και βλέπουμε στην πορεία. Ο κύριο Δένδια είναι αυτό που βλέπει φω στο τούνελ και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το βλέπουμε και όλοι εμεί το φω στο τούνελ να ακούσουμε το πλήρε κείμενο. Βλέπετε δηλαδή φω στο τούνελ. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία σιγά σιγά βλέπει φω στο τούνελ. Βέβαια. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί κανεί να εκτιμήσει ότι τα αισιόδοξα α, α, α, ερεθίσματα είναι πολύ περισσότερα από τα απεσιόδοξα. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Ευτυχώ, όντω. Ο καθένα μα το ξέρει. Αυτό το βιώνει και στην καθημερινότητά του. Τα αισιόδοξα είναι περισσότερα από τα απεσιόδοξα. Σε ποιον δεν ισχύει. Έχουν τρελαθεί. Δεν έχουν τρελαθεί βέβαια. Επιτελούν έργο. Για πολύ συγκεκριμένου λόγου και με πολύ συγκεκριμένε διαδικασίε, τα βλέπουν όλα πολύ θετικά. Έχουν ξαμολυθεί στα παράθυρα, προσπαθούν να πείσουν του πάντε ότι όλα αλλάζουν και αλλάζουν προ το καλύτερο. Ο κύριο Δένγε βγήκε σήμερα το πρωί στη ΝΕΤ, αφού είπε αυτά με το φω στο τούνελ και τα αισιόδοξα. Έκανε μια σύγκριση μετά, έβαλε στη ζυγαριά κάτι που δεν μπαίνει, ανθρώπινε ζωέ. Αλλά το έκανε ο Υπουργό. Α ακούσουμε πριν από αυτό μίλησε και για του ήρωε αστυνομικού. Μια και είπατε για του μισθού, εγώ θέλω να πω ότι ο Έλληνα αστυνομικό, η γυναίκα και ο άνθρωπο που υπηρετούν την ελληνική αστυνομία σήμερα είναι ήρωε. Ακριβώ. Εάν, εάν υπολογίσετε, εάν βάλετε στην ζυγαριά το τι παίρνουν σε σχέση με το τι καλούνται να αποδώσουν στην ελληνική κοινωνία σαν αγαθό ασφάλεια. Η ελληνική αστυνομία από το 84 μέχρι σήμερα, σήμερα έχει θρυνήσει 122-123 θύματα στο καθήκον. Καμία άλλη ομάδα πληθυσμού δεν έχει χάσει αυτό τον αριθμό στελεχών τη στην εκτέλεση του καθήκοντό τη. Δεν μπαίνουν στη ζυγαριά. Ε, καμιά άλλη ομάδα, δεν συγκρίνονται οι αστυνομικοί με άλλε ομάδε. Δεν μπορούν να συγκριθούν γιατί η δουλειά που κάνουν είναι διαφορετική. Ε, σε καιρό πολέμου, η στρατιωτική ομάδα θα έχει πλήν λογικό περισσότερα θύματα με στον όλο παραλογισμό. Παρόλα αυτά, επειδή αποτόλμησε ο υπουργό, όχι εμεί, το ισοζύγιο και τη ζυγαριά, σχεδόν κάθε χρόνο, όχι κάθε χρόνο, περίπου 80 με 100 είναι οι νεκροί εργάτε σε εργοτάξια κάτεργα, χωρί. Μέτρα ασφαλεία, χωρί ελέγχου από τι αρμόδιε υπηρεσίε, όχι επειδή δεν επαρκούν, αν και αυτό είναι θέμα, αλλά επειδή υπάρχει γνωστή δοσοληψία μεταξύ επιχειρηματιών, φορέων του δημοσίου αρμόδιων να ελέγχουν του επιχειρηματίε, και είναι μια κατηγορία η οποία δεν αναφέρεται από κανέναν υπουργό. Στα ψηλά περνάει κάποιον εφημερίδων και αν περνάει, χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μπαίνουν στη ζυγαριά σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή έκανε τύπου. Συνυπολογισμούς, ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού Ότι σκοτώνονται αρκετοί Σε αυτόν τον τόπο Επειδή δεν υπάρχουν τα δέοντα Γεια σου Για Η σύνθεση είναι του Ρόμπερτ Βίλιαμς Εσύ που έχει τραγουδίσει μαζί με το γραμμένο Όταν οι τράπεζε τα καίγονται Τα σούπερ μάρκετ θα βιαζούν Πιστεύω ότι μπορεί να το μελοποιήσει. Ποιο Σε, να φύσεις, και πάλι. Σε να φύσεις και πάλι να φύσεις και πάλι Να να κάνουμε μια κούντα μεγάλη Να ζει να γράψουμε μια νέα ιστορία Μαζί Ζήτω το α, ζήτω το β Ζήτω ο φώτη που είναι η κυρία. Εγώ θα το πω αλλιώ. Ζήτω ο Αντώνη, ζήτω ο Βαγγέλη, ζήτω ο φώτη που είναι το 3. Που είναι το 3? Ναι. Έτσι το είχα και εγώ, αλλά τα άλλαξα γιατί είναι και η κυρία, φίλε. Επίση στην αρχή δεν άκουσα καλά. Λίγε μαζί ή να ζει. Να... Δεν πιστεύω να παράκουσα. Να ζει. Πάλι καλά. Αποστάλη. Γεια. Ποιο θα συγκριθεί μαζί σου, αγόρι μου. Δεν ξέρω. Ποιο το βάθο τη ψυχή μου Θα το να αγγίξει Τι ήταν αυτά που έλεγε εχθές το πρωί ο Τι έλεγε για μένα το τσουτσέκι Άτομα αλλά ε, α... Δεν το έτσι Έλα. Προσβάλλει τη μα... Να σου πω κάτι. Θα τον ακούσει κανένα βουλευτή που ήταν στο Λάο και τώρα είναι στην Νέα Δημοκρατία και θα, θα, θα βγει από τα ρούχα του. Ναι. Που λε και τον νυφλή, oh. Αυτό το κουρίο που είχε το, το έχει ακόμα. Ποιο? Το κουρίο, ρε! Όλα τα είπε ο νιφλής. Είπε για το κουρίο μου. Όχι, δεν είπε για το κουρίο σου, αλλά είπε όμω ότι είσαι και πιο νέο από αυτόν. Και κάτι άλλο. Άμα το έχει το κουρίο, επειδή έχω καραφλιά που μου έχει μείνει μια φουντίτσα. Βρέμουν κανένα κουρέα να μου τον κουρέψει. Κουρέα να βρω ή κανένα χαρτάκι να αντιστρίψουμε. Ό, τι θέλει. Ε, τι, ό,τι θέλω. Καλύτερα αντιμπιούμε παράν Κλείνουμε να την Εγώ είμαι. Σε τηλεφωνώ για μια αγγελία. Τι αγγελία που είδα στο ίντερνετ για ένα τρακέρε είσαι. Για το τρακτέρνε, να. Να σε ερωτήσω. Πήρα από εδώ από τα χωριά του Δομωκού, δεν ξέρω αν τερνάω σε δω. Με το τρακτέρι όχι, γιατί απαγορεύεται, ξέρω. Είμαι το τρακτέρι. <laughs> εντάξει. Δεν μου λε πόσο γιατί λε τιμή συζητήσει, πόσο είστε θέσει μα να δώσει τρακέτε. Τι συζητάω, τη συζητάω την τιμή. Δηλαδή μπορώ να κάνουμε μια συζήτηση τώρα πάνω στον τιμή μα θέσει. Ορίστε. Να κάνουμε λόγω μια συζήτηση πάνω στην τιμή. Τι, τι τιμή είδε. Είδα 7.0 πόσο το έχει το ίντερνετ 7,5 στόχο. εσύ ξέρει να το δικά. Στο τρακτέρ Θέλει προσοχή, μησε κύριε Στούμπα, ξέρεις Ε, το δώσω και πας σκοτωθεί και πέπα κανένα άνθρωπο Εγώ αγρότης είμαι, δεν ξέρεις Α, δεν το έπαιζα από την αρχή, συγγνώμη, δεν το έξερα Είσαι αγρότης ε, δε δε. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως Τι πρόβλημα Εγώ κοίτα την τιμή, τη συζητάω μέχρι 6 .000. Ναι Πώ φαίνεται, αυτό τι εργασία έχει το έχει κάνει καινούργιο, το έχει αγοράσει μετακισμένο. Καινούριο το έχω πάρει, ναι. αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι είναι πράσινο. Είναι πράσινο του τραξέ. Ναι. Δεν είναι αυτό το τρακτέρ που έχει στο ίντερνετ. Τι φωτογραφία έχει στο ίντερνετ. Είναι μπέζο, εκεί ένα μπέζε χρώμα έχει νομίζω. Ναι, το παίζεται από τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά είναι πράσινο. Είναι πράσινο και έχει έναν ήλιο του πασόκτο. Καλάγο τι... έγινε τα. Πίστεβα στην αλλαγή και εγώ τι, α πούμε, μετά με κροϊδέψαμε. Δεν πήραμε τι επιδοτήσει, <laughs> μετά τα πήρα και εγώ μου γύρω στα μάτια ανάποδα. Στόβαψα μπαστοίσω φαντάζω, ήταν μια πράξη Σε ευχαριστώ, Έγινε. Γεια σου. Α, δεν θες. Μόλι άκουσε πασόκλαξ. Δεν με πειράζει αυτό. δεν πειράζει άλλο, εντάξει. Α, πασόκκο εσύ και εσύ. Γεια σου, αγόρι μου. Δεν θες, αγόρι μου. Πικραμμένο, κατάλαβε ότι είσαι επιδότη. Λοιπόν, α πούμε να δει τι συμβαίνει τώρα. Τι συμβαίνει τώρα. Έχω μπροστά μου ένα γκρέιτερ και δίπλα ένα χορτοκοπτικό. Που χιώνει, τι γίνεται. Μα ζεύει τα χιόνια να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα. Θα ξεκινάει η ανάπτυξη. Τι ξεκινάει η ανάπτυξη. Σε λάθο εποχή ξεκίνησε με γκρέιτερ. Γιατί για τα χιόνια είναι αυτό. Τώρα βρει να βγει. Ναι, ναι, εδώ, εδώ, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη μπορεί και να έχει, δηλαδή. Μιλούνια, μιλιόνια Έρχεται έρχε η ανάπτυξη, νάπτυξη. γιατί εγώ νόμιζα έχει μόνο στην Πελοπόννησο ανάπτυξη που πήγε ο μαράς. Τι έγινε, εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Α, αυτοί όλοι βαλάνε το πολύ τους Πρέπει δραπτυξη. να βρούμε φάρμακο κατά της ανάπτυξης, <laughs> δεν γίνεται. Με ραχδέους Θα τίποτα, γεια. Για το μισθό, πράγματι 490 ευρώ είναι χαμηλός μισθός, όμως προσέξτε, μιλάμε για ανέργους. Αυτή είναι η λογική στουρνάρα. Πάμε τώρα σε πασοκική κυβερνητική λογική παρόμοια, δεν το συζητάμε, από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, βουλευτή Πασόκ. Όταν λέμε, προ... ακούστε τώρα, ένα άνεργο να παίρνετε και αν μιλάμε για 100.000 ανέργου οι οποίοι. Καλά, μην μιλάτε να του κάνετε και χάρη. Δεν κάνουμε καμία χάρη. Φιλανδία, καλή. δεν Είναι πολύ καλό αυτό, αλλά δεν κάνουμε καμία χάρη. Απλώ είναι κάτι πολύ σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και θεωρώ ότι όλα τα κόμματα θα έπρεπε να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Απλά πράγματα. Δηλαδή, αν αύριο δώσουμε μια ανάσα σε αυτόν τον άργο, σε αυτήν την οικογένεια που δεν έχει κανέναν να δουλεύει. Αυτό μπορούμε να, του, να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και να έρχεται η αντιπολίτευση και να βάζει θέμα ψηφοφορίας και να βάζει διάφορα προσκόμματα για να μην μπορέσουν αυτοί οι άνεργοι έστω για αυτό το χρονικό διάστημα να πάρουν μια ανάσα. Τόλμησε η αντιπολίτευση να πάει κόντρα σε αυτά που είπε η κυβέρνηση και να πει δεν θέλουμε δούλους. Σε αυτόν τον τόπο το 2013, ανεπίτρεπτο για τη λογική του κ. η βεβαίω ο πολιτικό διάλογο γίνεται πάνω σε αυτό. Οι άνεργοι από το τίποτα να παίρνουν 490, να λένε και ευχαριστώ που μπορούν να ζούνε με τα ψίχουλα που δίνονται και θα δουλεύουν άπειρε ώρε, θα πάρουν και τη δουλειά εργαζόμενων κανονικών και θα συνεχιστεί η ζωή. Κουβέντα για δουλειά κανονική, με δικαιώματα, με ωράριο, με μισθό, με παροχέ, με ελεύθερο χρόνο που είναι απαραίτητο για να αναπληρώσει. Ο άνθρωπο, την ενέργεια που έχει χαλάσει, δεν γίνεται, έχει σταματήσει να γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια. Και αντί αυτών, συζητάμε για τα ψίχουλα που πρέπει να νιώθουμε και υπερήφανοι και να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντινόπουλο και τον Χατζησοκράτη που δεν πτωχεύσαμε. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο ακριβώ, προετοιμαζόμενοι για τι εκλογέ του Μαΐου συζητάγαμε και λέγαμε αν η χώρα, και ήταν το κύριο το επίδικο, θα πτωχεύσει, θα διαλυθεί και τι θα κάνει για να μην οδηλίζει. σήμερα. Μετά από την ύπαρξη τη κυβέρνηση εθνική ευθύνη, μιλάμε για άλλα πράγματα. Σήμερα έχουμε διασφαλίσει ότι η χώρα δεν πήγε σε πτώχευση. Άντε καλέ. Σήμερα έχουμε διασφαλίσει ότι η χώρα έχει ένα βήμα και, και κουβεντιάζουμε από εκεί και πέρα. Το αστείο στη φράση ήταν η κυβέρνηση εθνική ευθύνη. Με αυτό θέλαμε να σα αποχαιρετήσουμε. Λαός ακολουθεί αμέσω μετά. Μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλου. Στα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Κάνουμε όλοι λάθο που δεν βοηθάμε την κυβέρνηση από το μέρο μα να αρσώσουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ αφραστή να κάνω. Εντάξει, πήγε γιατί μάλλον μα φέρω στο γιατρό και μου λέει χάλια. Θέλει εγχείρηση. Ρωτάω πόσο γιατρέφουμε μου λέει 5.0. Άρα. Θα την αφήσω να πεθάνει. Θα γλιτώσει η κυβέρνηση το επίδομα. Συν τόσα 3.0 άτομα, 3.0.0 άτομα έχουν αυτοκρονίσει. Όλοι οι άλλοι γέρι του εσύ πεθαίνουν σε βιβλία που έχει διαλυθεί. Δεν βοηθάμε έτσι την κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνουν και οι υπόλοιποι. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα την αφήσω να πεθάνει. Γιατί δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε αυτή. Να δώσουμε 6 χιλιάρικα. Να σε καλά θα σε ευλογεί ο μισοτάκι. Να σου πω αυτό το μισοτάκι. Γιατί δεν βάζει και αυτό το, το σώμα του μπροστά που μα έχει σώσει τόσε πολλέ φορέ. Να πεθάνει κι αυτό. Καλέ ο μιτσοτάκι το... δεν στοιχίζει κάτι στον τόπο. Δεν στοιχεί. Σιγά καλή, τι παίρνει. Πάσει που μια... ό,τι παίρνει, το έχει δουλέψει, το αξίζει. Δεν παίρνει μια σύνταξη για αυτό. Αν έπαιρνε αυτός μία πρέπει. θα ήταν καλά. Α, παίρνει και απ' έξω. Προ το παρόν παίρνει δύο τρει από την Ελλάδα μόνο. Του δίνουν συντάξει και τα άλλα κάτι. Μπορεί, ξέρω εγώ. Να σώσετε σαν παγκόσμιο μηνυμείο. Άφια το σαν τα μπου. Σερβιέτε έχει γίνει ρε που. Τι θε? Έχουμε ρημαχτεί να παίρνουμε τηλέφωνο και να σε βρούμε. Καλά κάντε. Καλά. Είμαι ακριβωθόρητο. Άξι... Είμαι ακριβωθόρητο. Εύω Έλα, Θέλα ένα-δύο. Αξίζει την προσπάθεια μωρή που παλά. Το ξέρω. Για εκείνο τον τώρα που τρέχετε βάλει και μα έχει γυρίσει τα μυαλά τηλέφωνο. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ζωντανό παράδειγμα προ αποφυγή. Είναι. Ένα προδότη! Εσείς τα λέτε αυτά, εμεί δεν τα συμμεριζόμαστε. Τι να πω, τι να πω, δεν. δεν μα έχει φτάσει σε κατάσταση τύχηση να πούμε. Τα λέει αυτό ο αθάνατος ο τόσο... ψ και μα έχει σκοτώσει τρίχα στο κεφάλι. Παίξτε λίγο να πέσει. Ε, Την Τρίχα λέω. Τρίχα να πέσει. Ναι, ναι, γεια. Θέλω να κάνω μια. Έχω εδώ μια, π, πώς το λένε, μια προετοιμασμένη πασχαλινή αφιέρωση για το boss το μεγάλο. Για πε. Τι βαλό. Λέγε. Ρίμανε, λέτε, τι μου. Δεν σου τρώω το χρόνο, έχεις υλικό έτσι Πες μου, πες μου. Για το φίλο μας Ναι καλά. Λα μπ*** κοίτα το πήγαν το βέβαιο να το περάσω Είναι 1,5 λεπτό είναι Με δίσκο πες δίσκο Τώρα θα ακούσεις Να το περάσω 24 λεπτά μισό λεπτό Να μην γίνει δύο ε. Τώρα το δέντρο Να παίξει ιδιωτικά Κάξε, θα το πάρω μια άλλη φορά να το θεωρώσομαι εύκολο. Ρίτσο είναι, ναι. Για ποιον? Για το Θήμιο, ρε. Α? Για πε, το πώ θα πα με τι γο... καλά. Τραγικά, α μη στα λέω. Γιατί, λεβέντι μου. Δεν μπορώ να πω. Α. Δεν μπορώ να του κουματάρω μαζί. Ναι. ναι, ναι. Δεν μπορεί να μεταφέρει τίποτα και προ τα μα. Πάνω από πέντε την Άντε, πέντε. Κοινά ραντεβού, ώρες, πάω, να κάνω κάτι Χάλια σου λέω παιδί μου, είδα από τα παιδιά. Έχω πέσει σε κατάθλιψη, με έχουν κάνει σταφίδα. Ταξί όμω γιατί είσαι εγγλικό mm. αγόρι. Αυτό είναι πούμε. αλήθεια. Mm. Είναι και αλμυρό άμα χρειαστεί. Ναι. Ναι, καλησπέρα κύριε Γκότσο, μισό λεπτάκι. Καλησπέρα, ναι, ο κύριο Γκότσο Ναι. Ο κύριο Κώστα. Ναι, ο κύριο Κώστα. Είμαι ο κύριο Στράγκα. Μου έχει το τηλέφωνο ένα χιλινό μα φίλο, ο κύριο Καραγιανίδη. Ποιο είστε ο κύριο? Εγώ είμαι ο κύριο Στράγκα. Ο Νίκο. Με τράγκα δεν μιλάω, συγγνώμη. Ορίστε. Δεν μιλάω με τράγκα, συγγνώμη. Θα μα ακούσει κανένας άνθρωπο, θα γίνουμε ρεζίλιο. Τι εννοείται. Δεν μιλάω με τράγκα, κύριε. Έχει πρόβλημα το επώνυμό σα. Α, έχει πρόβλημα το επώνυμό μου. Τώρα δεν ξέρω τι σχέση έχετε. Αν ακούσει κάποιο απ' έξω που δεν καταλαβαίνει φωνέ, θα νομίζει άλλα. Θα με περάσουν για χρυσαυγήτη αν ακούσουν ότι μιλάω μαζί σα. θα με για χρυσαυγήτη, αν μιλάω μαζί σα. Αυτό, τι, <Τι, <Τι Σας άρεσε, Ε, λίγο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δίνετε κουράγιο δύναμη, είμαι πολύ καλός σε αυτό που κάνω. <laughs>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 Και θυμηθείτε, τον μου τον τίναξε στον αέρα, ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη!